Βρισκόμαστε ήδη στην Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου. Αύριο ξημερώνει η Τρίτη Κυριακή του Τριωδίου. Και όπως σας έχω πει κι άλλες φορές τριώδιο δεν σημαίνει χαρές και πανηγύρια όπως θέλουν να το παρουσιάζουν οι άνθρωποι, οι αλόφρονες άνθρωποι Τριώδιο δεν σημαίνει ξενύχτια και γλέδια και χωρί και ορχήσεις Τριώδιο δεν σημαίνει καρναβάλια Τριώδιο δεν σημαίνει αμαρτολές και βρώμικες καταστάσεις Τριόδιο δεν σημαίνει πορνίες, μοιχείες και σαρκικά πάθη. Θα έλεγα σημαίνει το εντελώς αντίθετο. Τριόδιο αντί για χαρά σημαίνει πένθος. Τριώδιο αντί για πορνίες και μοιχείες σημαίνει παρθενία και αγνότητα και κάθε αρετή. Τριώδιο αντί για ξενύχτια και χωρούς και ορχήσεις σημαίνει κατάνοιξη, δάκρυα, προσευχή, μελέτη της Αγίας Γραφής, επιμέλεια της ψυχής μας. <και> τριώδιο σημαίνει προετοιμασία για να υποδεχθούμε τη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή η οποία θα μας οδηγήσει στη Μεγάλη ημέρα της Αναστάσεως του Κυρίου μας αυτό σημαίνει τριώδιο και για να είμαστε ακόμη σας αφέστεροι τριώδιο σημαίνει όλη αυτή η περίοδος προετοιμασίας για να φτάσουμε στην ημέρα της Αναστάσεως Και η περίοδος, σας είπα, αυτή έχει χαρακτηριστικό της το πένθος, τα δάκρυα, την κατάνοιξη. Και αυτό το βλέπουμε και στις τέσσερις Κυριακές, τις πρώτες Κυριακές του Τριωδίου. Την πρώτη Κυριακή έχουμε τα δάκρυα του τελώνη ο οποίος μας δίνει υπόδειγμα μετανοίας πώς πρέπει να πλησιάζει ο άνθρωπος στο Θεό. Και αντιπαράδειγμα, αρνητικό παράδειγμα δηλαδή, έχουμε τον Φαρισαίο, τον υπερήφανο, τον εγωιστή, ο οποίος αισθάνεται ότι είναι Άγιος απέναντι στο Θεό. «Και ο μεν δίθεν Άγιος Φαρισαίος κολλάζεται» ο δε πράγματι αμαρτωλός και συνειδητός μετανοημένος ο Τελώνης δικαιώνεται. Χαρακτηριστικό της πρώτης Κυριακής τα δάκρυα του Τελώνη. Άλλωστε βλέπετε και το τριώδι όλο χαρακτηρίζεται ακριβώς από αυτό το στίγμα της μετανοίας. Βλέπετε, όταν μπαίνουμε στο Τριώδιο, αλλάζουν και κάποιοι ύμνοι σταθεροί στην Αγία μας Εκκλησία. Όσοι πάτε από πρωί, βλέπετε ότι κάποιοι ύμνοι άλλαξαν και στη θέση τους μπήκαν τρεις πολύ κατανυκτικοί ύμνοι. Της μετανοίας άνοιξόν μη πύλα ζωοδότα, της σωτηρίας εύθυνόν μη τρίπους θεοτόκερ τα πλήθη των πεπραγμένων μυτινών, εννοώ όνω τρέμω την φοβεράνη μέρα της κρίσεως. Βλέπετε λοιπόν, η πρώτη Κυριακή, αλλά και όλο το στίγμα της Μεγάλης της αρακοστής και του τριοδίου είναι στίγμα μετανιάς κατανήξεως, δακρύων. Τη δεύτερη Κυριακή έχουμε πάλι δάκρυα. Είναι τα δάκρυα του Ασώτου Ιου είναι τα δάκρυα του ανθρώπου εκείνου ο οποίος προσβλέπει στο έλεος του πανικτήρμωνος Θεού. Μην αισθάνεστε ότι ο Θεός είναι ο εχθρός μας, διότι έτσι δυστυχώ ίσως και πολλοί από εμάς τους ιερείς έχουμε δώσει μια τέτοια εντύπωση σε εσά τους χριστιανούς, ότι ο Θεός είναι εκδικητικός, ότι ο Θεός θα μας κάνει, θα μας ράνει κλπ. Ο Θεός ούτε εκδικητικός είναι, ούτε πρόκειται να μας κάνει και να μας ράνει. Ο Κύριος είναι αγάπη. Και αν κάποια στιγμή ο Θεός φυλάξει βρεθούμε στην κόλαση, δεν θα βρεθούμε γιατί μας έστειλε ο Κύριος. Θα βρεθούμε γιατί το αποφασίσαμε μόνοι μας. Όπως πολλές φορές το έχω πει και θα το επαναλάβω στη Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας αν όλοι οι σεσοσμένοι θα είναι χαρούμενοι ένας θα είναι σφόδρα λυπημένος και αυτός θα είναι ο βασιλεύς του παραδείσου ο Κύριός μας ο οποίος θα πικραθεί δια την απόλυα τόσων ψυχών οι οποίοι ανόητοι όντε προσκύνησαν το διάβολο, προσεχώρησαν στις τάξεις του και έκαναν τα θελήματά του Είναι επιλογή μας η κόλαση. Πολύ σωστά σύγχρονος θεολόγος Ιεροκήρυκας είπε ότι την κόλαση την κατακτάς με το σπαθί σου. <κυρίζει> την κόλαση την κατακτάς με το σπαθί σου. <κυρίζει> Ενώ ο παράδεισος είναι δώρο του Θεού, γιατί κανείς μας δεν αξίζει να πάει εκεί. Η κόλασης είναι κατάκτηση του αμαρτωλού ανθρώπου δηλαδή σημαίνει ότι το θέλει τη θέλει την κόλαση την αποκτάει με τον αγώνα του με το σπαθί του τα δάκρυα του, του, του, του ασώτου ιού είναι τα δάκρυα της ελπίδας της μετανοίας αλλά και της ελπίδας προς τον Θεό ξέρει ότι ο Κύριος δεν θα τον αποπέμψει Ξέρει ότι ο Κύριος δεν θα τον διώξει. Σας είπα προηγουμένως τους τρεις ύμνους, ο τρίτος τι λέει, «αλαθαρώνει θαρών, το ελαιό σου, προστρέχω, έρχομαι πέφτω στα πόδια σου, παίρνω θάρρος, οι αμαρτίες μου με απογοητεύουν, αλλά το ελαιό σου με ενθαρρύνει, μου δίνει φτερά». Και γι' αυτό να τον το λόγο ποτέ να μην απογοητευτούμε αδελφοί μου ποτέ να μην απελπιστούμε όσο μεγάλες και αν είναι οι αμαρτίες μας όσο φοβερές και επέσχυτες και αν είναι όσο σιχαμερές που δεν θέλουμε πολλές φορές ούτε να τις θυμόμαστε όχι να τις υπούμε, αλλά ούτε καν να περάσουν από το μυαλό μας όσο βαριέ και φοβερέ να είναι δώσε στον εαυτό σου το θάρρος της ελπίδας του Κυρίου και έλα στον Κύριο κοντά και εκείνος ξέρει δεν πρόκειται να σε διώξει το είδαμε και στην περίπτωση του Ασώτου Ιού. έφυγε ο Άσοτος διότι εκείνος το αποφάσισε δεν τον έδιωξε ο Κύριος εγύρισε ο Άσοτος πάλι διότι εκείνος το αποφάσισε αλλά βλέπετε ότι ο Κύριος δεν το έχει κρατούμενα αύριο πάλι η Κυριακή δακρύων αύριο είναι η τρίτη Κυριακή που σας είπα προηγμένως είναι το φοβερό δικαστηρίων. είναι η κρίση, είναι η δίκη, η μεγάλη δίκη που αν εδώ στη ζωή αυτή δεν πέρασες ποτέ σε δικαστήρια από δικαστήρια, εκεί, εκείνο το δικαστήριο θα το περάσουμε όλοι Κανείς άνθρωπος, κανείς ζωντανός άνθρωπος που πέρασε ποτέ από αυτή τη ζωή δεν πρόκειται να αποφύγει τη δίκη εκείνη τη μεγάλη. Όλοι θα καθίσουμε στο έδρανο του κατηγορουμένου και τότε τα δάκρυα αδερφοί μου θα είναι ασταμάτητα. Τότε τα δάκρυα θα είναι ατελείωτα. Ειδικά στην πτέρυγα εκείνη των κολλασμένων οι οποίοι, για τους οποίους θα αποφασίσει ο Θεός ότι πλέον επιλέξατε την κόλαση, πηγαίνετε στην κόλαση. Αφού έτσι θελήσατε, πηγαίνετε προς τα εκεί. Τότε θα είναι κλαθμός και οδυρμός πολύς Είναι τα δάκρυα τα ασταμάτητα. Είναι τα δάκρυα εκείνα όμως τα οποία δεν ωφελούν. Αν κλάψεις εδώ μετανοημένος, ο Αν κλάψεις εδώ και πενθύσεις εδώ για τις αμαρτίες σου και προλάβεις εδώ και να εξομολογηθείς και να διορθωθείς και να αλλάξεις, τότε τα δάκρυα αυτά είναι πολύτιμα, μαργαριτάρια είναι, πέτρες πολύτιμες είναι. Εάν όμως κλάψεις εκεί, τα δάκρυα εκεί να είναι ανόφελα. Τα δάκρυα εκείνα θα είναι δυστυχώς εκείνα τα οποία θα χύνονται μεν αλλά δεν θα έχουν κανένα αντίκρισμα απέναντι στο Θεό δε. Θα είναι δάκρυα τα οποία θα δείχνουν μόνο και μόνο την ανοησία σου, τη βλακώδη συμπεριφορά σου σε αυτόν τον κόσμο προκειμένου να απολαύσει μικρές και ανώφελες και άθλιες χαρές του κόσμου αυτού προτίμησες να χάσεις την ψυχή σου προτίμησες να χάσεις τον παράδεισο προτίμησες να χάσεις τη βασιλεία των ουρανών τη συνήκησή σου με τους αγγέλους του Θεού και τη συγκατόκισή σου με τους δαίμονες της κολάσεως γιατί σας έχω πει ότι είναι επιλογή μας το παράδεισο η η τότε θα κλάψουμε αλλά τα δάκρυά μας θα είναι Όφελα, δεν πρόκειται να μας ωφελήσουν στο παραμικρό επίσης την άλλη Κυριακή έχουμε πάλι πένθος και θα έλεγα ότι την άλλη Κυριακή είναι το αποκορύφωμα του πένθος είναι η Κυριακή εκείνη που μας θυμίζει ο Κύριος τι, μας την πτώση του Αδάμ και της Εύασης. Και η ύμνοι της Εκκλησίας μας είναι θρυνόδεις, η ύμνοι της Εκκλησίας μας είναι γεμάτη δάκρυα, οι ύμνοι της Εκκλησίας μας είναι περθούντες και παρυπερθούντες. Σας συνιστώ και αύριο αλλά και πολύ περισσότερο την άλλη Κυριακή να πάτε από νωρί στην Εκκλησία. Μην πηγαίνετε στη λειτουργία μόνο. Καλή λειτουργία αλλά τη λειτουργία την αίμα από απόξω. Την ξέρεις πλέον. Εκείνα που αλλάζουν είναι τα πρωινά είναι. Εκείνα που αλλάζουν είναι του όρθρου ή ύμνη που κάθε Κυριακή έχουμε και διαφορετικούς. Εκείνα προσέξει. Και εκεί να στήσει το αυτί σου και την καρδιά σου για να πάρει τα νοήματα, τα μεγάλα, τα διδάγματα, εκείνα τα οποία έχει να μα δώσει η Εκκλησία μα. Φανταστείτε τραγικότητα του ανθρώπου να κλαίει η Εκκλησία και να θρυνεί, και ο άνθρωπο να ξενυχτάει και να τρέχει στα καρναβάλια και να πορνεύει και να μυχεύει και να κάνει εκτρώσει και ένα σωρό άλλε άθλιε και βρώμικε πράξει δίθεν για τη χαρά. Και η Εκκλησία να μας θυμίζει την πτώση του ανθρώπου. Εκάθησε ένα δάμ απέναντι του Παραδείσου και την ίδια γύμνο συνθρηνών οδύρετο. Και μαζί με τον Αδάμ κλάψε και εσύ. Να κλάψω κι εγώ, να κλάψουμε όλοι. Γιατί έχασαμε τον Παράδεισο. Και τώρα θέλει αγώνα για να επιστρέψεις και πάλι κοντά στο Παράδεισο. «Ημιο αγάμ ενθρύνω και έκραγεν, ότι όφης και γυνή εξυπάτησεν, με εξαπάτησαν το φίδι και η γυναίκα. Κλαίει και δίρετε γοερά, αλλά και κίνος που το έχει το μυαλό του. Φταίει και εκείνος. Και στους δυο μας διαδώσε ο Θεός την εντολή. Δεν μπορεί ο ένας να επιρύψει τις ευθύνες των άλλων, αυτό δυστυχώς έκαναν, δεν παραδέχτηκαν το λάθος τους, δεν ζητήσαν μετάνια και συγνώμη από τον Θεό και γι' αυτό επλήρωσαν και μαζί με αυτούς πληρώνουμε όλοι μας. Να λοιπόν το Πένθος και διάβαζα τώρα πριν φύγω από το σπίτι εκεί το καταλουκάν Ευαγγέλιο και λέει οι κλαίοντες Μακάρι οι πενθούντε λέει ο Μαρθέο, μακάρι οι κλαίοντε λέει ο Λουκάς Ακού, μακάρι οι πενθούντε. Όχι μακάρι οι πενθούντε γιατί πέθανε ο αδερφός σου, γιατί πέθανε ο άντρα σου, γιατί πέθανε η γυναίκα σου, γιατί πέθανε το παιδί σου. Μικρό πένθο αυτό. Πολύ μικρό. Πολύ μικρό. Το μεγάλο πένθο είναι άλλο. Το πένθο για το πεθαμένο εαυτό μας που μας τον ενέκρωσε η αμαρτία εκείνο είναι το πένθος το βαρύ εκείνο είναι το αδιάνυπτο πένθος που πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας εκείνο είναι το πένθος που είχαν οι Άγιοι Πατέρες μέσα στην καρδιά τους και έκλαιαν οι χτιμερών. εκείνο είναι το πένθος το οποίο είχαν οι αόσιοι και οι Ασκητές το πένθος που έβλεπαν συνεχώς μέσα σε ένα φέρετρο τον εαυτό τους και γύρω να γελάνε οι λέμονες εκείνο το πένθος έκανε τους παντέρες να κλένε και να οδύρονται και να θρυνούν μικρό πένθος να πεθάνει κάποιος δικός πολύ μικρό μακάρι να αποκτήσουμε συνειδητότητα και να, και να καταλαβαίνουμε ποιος είναι ο πραγματικά πεθαμένος και ποιον πρέπει πραγματικά να κλαίμε και να θρυνούμε σε αυτή τη ζωή μακάρι οι κλαίοντες, μακάριοι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Αν προλάβεις και κλάψεις εδώ, θα γελάσεις στην άλλη ζωή. Μακάριοι οι κλαίοντες, μην γελάσετε, λέει ο Λουκάς, ερμηνεύοντας τους μακαρισμούς του Κυρίου. Αν κλάψεις εδώ, θα γελάσεις την άλλη ζωή. Ουέι γελώντες, λέει σε άλλο σημείο, αλλοί αυτούς που καλοπερνάνε και γελάνε σε αυτή τη ζωή. Αλλοί σε αυτούς που χορεύουν και βλετοκοπάνε και ξενυχτάνε. Δεν είναι δικά μου λόγια αδερφοί μου. Βλέπετε αρχία σας λέω, εγώ δεν ξέρω να μιλάω από μόνος μου στα αρχαία. Εγώ έχω μάθει να μιλάω τα απλά. Όταν ακούτε και σας λέω αρχία, σημαίνει είναι ή πατέρες ή αγιαγραφή ή πηδάγιο. Άλλο δεν είναι. Γι' αυτό και ξέρετε το πένθος κατατάσσεται στις κανονικές και μεγάλες αρετές, αρετές, το πένθος είναι αρετή των πατέρων, των μοναχών αλλά και των χριστιανών. Ο μοναχός που κλαίει, ο μοναχός που πενθεί θεωρείται ο ενάρετος, ο Άγιος Μοναχός. Θυμάμαι παλιά στα μοναστήρια του αγίου όρου μου λέγανε παλιά Τώρα δυστυχώς και εκεί το Πένθος λίγο έχει φύγει από τη ζωή τους Υπάρχει σε μερκούς, αλλά σε λίγους όχι σε πολλούς Παλιά στο Άγιον Όρος Λειτουργία δεν άρχιζε Λειτουργία δεν άρχιζε Αν δεν είχαν μου σκέψει με τα δακρυά τους οι πατέρε πρώτα τα μάρμαρα χάμου τα χώματα της εκκλησίας Λειτουργία δεν άρχιζε τα ακούτε και εμείς πάμε στη λειτουργία. Στο τέλος βάζουμε καιρί και λέμε πήγαμε και εκκλησία. Πάμε και στην εκκλησία. και εκκλησία. Δεν άρχιζε λειτουργία εάν δεν έκλεγαν οι πατέρες. Δεν άρχιζε λειτουργία. Φαντάσου πού βρισκόμαστε. Γιατί εκείνοι είχαν πάρει με το μέσα μυαλό τα λόγια του Κυρίου. «Μακάριοι κλαίοντες νήνω ότι γελάσετε» μακάρι υπενθούνται σ' ότι αυτοί ελεηθίσονται Αυτά λοιπόν έχει να μας δείξει το Τριώδιον <ΛΣ> στην Τρίτη Κυριακή του οποίου ευρισκόμεθα και όπως σας είπα αγαπητοί μου αδερφοί αποτραβηχτείτε από τον κόσμο διώξτε το μυαλό σας από αυτές τις εικόνες της άθλιας που δυστυχώ γέμισε η Πάτρα. Θυμηθείτε, δεν είναι τυχαίο, πόσοι σεισμοί γεννήκανε, πόσοι σεισμοί γεννήκανε, τις μετράτε. Χτες πάλι, προχτές πάλι, αντιπροχτές πάλι, κάθε μέρα σεισμός, κάθε μέρα σεισμός, κάθε μέρα. Από 7,3, 7 μέχρι χτες, 5,5 πάλι χτες, Ρίχτερ. Γιατί αυτή την περίοδο, τι συνέβη, γιατί Γιατί δεν έκανε και το καλοκαίρι Γιατί δεν έκανε και το Δεκέμβρη Και το Νοέμβρη Και τον Οκτώβριο; και το Σεπτέμβριο; Γιατί Κάτι θέλει να πει ο κύριος, έτσι δεν τι λέει ο Παπαζάχος και ο κάθε Παπαζάχος Αυτή τι να πούνε Μας και καταλαβαίνουν Μας και διαβάσαν ποτέ Αγία Γραφή. Αν διαβάζανε αγιαγραφή θα βλέπανε ότι ο επιβλέπων επί την και ποιόν αυτήν τρέμει. Θα βλέπανε ότι ο σεισμός είναι στα χέρια του κυρίου. Αλλά δυστυχώ τους αποτύφλωσε η επιστήμη τους και βλέπουν ρήγματα, και βλέπουν χάσματα και βλέπουν όλες αυτές τις αειδίες. Τις οποίες εμείς καθόμαστε και ακούμε από τη τηλεόραση. <χαι> δεν αρνούμε την επιστήμη, όχι, δεν αρνούμε την επιστήμη. Αλλά πίσω από τα ρήγματα και πίσω από τα χάσματα και πίσω από αυτά δυστυχώς δεν είδες ποτέ ότι υπάρχει η Κυβερνός χείρου του Κυρίου η οποία κυβερνά τα πάντα. Και εκεί που νομίζεις εσύ και θα γίνει σεισμός, δεν θα γίνει σεισμός. Και εκεί που νομίζεις ότι είναι ασφαλές το μέρος, θα γίνει σεισμός και δεν θα μείνει τίποτα. Για να σου διαψεύσει ο Θεός τις προβλέψεις και τις ανοησίες που λες. Για πείτε μου εσείς είναι τυχαίο Έχουμε από πότε Έχουμε και μετράμε σεισμούς Από το Φλεβάρι Από αρχές Φλεβάρι Από τα μέσα Φλεβάρι Ούτε θυμάμαι καν Για μάλλα πόσους Τυχαία είναι η περίοδος Περίοδος τριωδίου είναι Περίοδος που η αμαρτία ξεχυλίζει Περίοδος που οι εκτρώσεις πάνε σύννεπο. Περίοδος, περίοδος που οι βλαστιμίες φτάνουν στο αποκαλυφωμά τους. Περίοδος που οι μοιχείες και οι πορνίες έχουν πλέον πάρει τρομερές διαστάσεις. <Καιοί> περίοδος είναι, είναι τι είναι, μη, τυχαίο είναι, τυχαίο. <Καιοί> Εσείς τυχαία τα βλέπετε αυτά. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Κάθε μέρα σεισμός να γίνεται αυτό φέτος δεν ξαναγίνει ποτέ στο παρελθόν μπορεί να γινόταν ένα σεισμός και πάντα μέσα σε αυτή την περίοδο και πάντα μέσα σε αυτή την περίοδο αλλά γινόταν ένα σεισμός και να έχει κάποιες μετασεισμικές δονήσεις μα αυτό εδώ είναι άλλο πράγμα και βλέπεις δεν σου κάνει εντύπωση και το άλλο μόνο από την Πελοπόννησο και κάτω Μόνο εδώ κάνω. Όχι απάνω. Εδώ είναι η ιδιότητα. Εδώ είναι. Εδώ γλεντοκοπάει ο τι Τυχαία κι αυτά. Πάρτε τα όλα στην τύχη. Να δούμε που θα καταλήξουμε. Πάρτε τα όλα στην τύχη. Θεωρήστε τα όλα ότι είναι μοίρα που λένε γύφτισε. Όλα στη μοίρα ρίχτα. Να δούμε που θα πάει. Και τώρα μετά από αυτά που όπως σας έχω πει τα θεωρώ απολύτως απαραίτητα αυτή την περίοδο να ξυπνάμε, να ξυπνάμε και να συνερχόμαστε από τη λύθη και από το αποκίμισμα που μας κάνουν εντέχνος οι αρμόδιοι εντός εισαγωγικών οι πλανώντε εμά που λέει ο Ισααία για τους αρχοντές μας. «Εσείς» λέει του επιλέξατε. Αυτό που σα γαρίζω τόσα χρόνια, «Εσείς τους επιλέξατε. λέει, με λέει ο Κύριος. «Εσείς. με διαμαρτύρετε, λέει ο κυριος εσεις με αποκηρύξατε, λέει ο κυριος Άνοιξε τον Ισαΐα να διαβάσετε. Άνοιξε τον Ισαΐα. Με αποκηρύξατε, λέει εσεί του διαβάσετε. Καλά να πάθετε τώρα. Καλά πάτε. Mm. Δεν για αρχηγό σας. Δεν με θέλατε εμένα για κυβερνήτη σας, δεν με θέλατε εμένα για Θεό σας, δεν με θέλατε εμένα για βασιλιά σας. Πάρτε τους λοιπόν! Να σας καλαμώνεται, όπως λέει πολύ σωστά. Να σας πέραμε το καλάμι και να σας πάρουν, σαν τα γαλιά! Όπως πάει, όχι θυμάστε τους καλατζίδες, τους παλιούς, που έρχονταν πάραμορές στο Χριστουγένου με το καλάμι. έτσι, μία από εδώ, μία από εκεί, το καλάμι, από εδώ, από εκεί και τα λαλιά στη μέση. Έτσι μας πάμε. Γιατί δεν έχουμε, δεν έχουμε Θεό. Δεν έχουμε Θεό. Δεν θελήσαμε τον κύριο να τον έχουμε αρχηγό στη ζωή μα. Θέλουμε τούτου του απαταιώνε, τούτου του αρνητέ, του προδότε τη πίστεω και τη πατρίδα. Τα είδατε να του. Θα την πουλήσω. θυμηθείτε. Μακεδονία είναι για πούλημα τώρα. Μακεδονία είναι για κούρημα. Καταδίκη. Θα με δικαιώσετε, αλλά θα είναι αργά. Με είπατε τρελό, με είπατε αναχρονικό, με είπατε καθυστερημένο, με είπατε αντικυβερνητικό, αναρχικό. Δεν ξέρω πώς με έχετε πει. Θα με θυμηθείτε! Μπροστά σα θα Θα με θυμηθείτε. τώρα στο κείμενό μας στο ιερό μας κείμενο στην Αγία Γραφή στο ιερό κείμενο των παρημιών του Σολομόντος και σας υπερθυμίζω ότι την περασμένη ομιλία μας το περασμένο Σάββατο εξηγήσαμε τους στίχους 25 και 26 του 14ου κεφαλαίου και μας έδειξε ο Κύριος τι σημαίνει αλήθεια και ψέμα αυτός που λέει την αλήθεια, σας το λέω πολύ γρήγορα γιατί μας πέρασε η ώρα, αυτός που λέει την αλήθεια θα σώσει την ψυχή του. Η αλήθεια θα μας σώσει. Εκείνος που ξέρει να την υπερασπίζεται, να την ομολογεί, να την θέλει. Να τη θέλει την αλήθεια. Αλήθεια, εκείνος ο οποίος αρέσκεται στο ψέμα θα βρεθεί μετά του πατρός αυτού διαβόλου όπως λέει ο Ιωάννης ο Θεολόγος στο Ευαγγέλιο του ότι λέει ο Κύριος τι, είναι ο, τι λέει ο Κύριος για τον Διάπολο ψεύστησε στι και πατήρ αυτού και πατήρ του ψεύους και τώρα πάμε παρακάτω στο στίχο 27 Πρόσταγμα Κυρίου πηγή ζωής Τα ήσες. Μεγάλη κουβέντα Πολύ μεγάλη κουβέντα Πρόσταγμα Κυρίου πηγή ζωής Ο λόγος του Κυρίου είναι ζωή Ότι διαταγή βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, ότι εντολή βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, ότι λόγος βγαίνει από το στόμα του Κυρίου, είναι τι είναι, ζωή σε ανασταίνει, Ανασταίνει αυτούς που ακούνε το λόγο του Θεού, προπάντων όμως ανασταίνει αυτούς που τηρούν και εφαρμόζουν το λόγο του Κυρίου. Καταλαβαίνετε τώρα που πάμε, ε? να ξεκινήσω από τα αρνητικά. Για έλα να μου εξηγήσεις εσύ, τι σημαίνει να μην ακούς το Λόγο του Κυρίου και να μην τον εφαρμόζεις. Αν η τήρησης του Λόγου του Κυρίου σημαίνει ζωή, η μη τήρησης τι σημαίνει. Το Τότε θα το πείτε, το φοβάστε, φοβάμαστε, <Τοβάμαστε> <Τοβάμαστε> γιατί είμαστε όλοι, όλοι, πεθαμένοι είμαστε αυτό που είπα προηγουμένως πεθαμένοι είμαστε η αμαρτία μας εθανάτωσε και μακάρι να κλέγαμε το πεθαμένο εαυτό μας αλλά δεν το κλαίμε και εκείνον αυτό λέει εδώ αυτό που έλεγα προηγουμένως μας το επαναλαμβάνει εδώ ο Κύριος στο στίχο 27 στο 14ο κεφάλαιο των παρομιών του Σολωμότος πρόσταγμα Κυρίου πηγή ζωής τι ορίζει ο Κύριος ό,τι ορίζει ο Κύριος τόσα ορίζει ο Κύριος μέσα στην Αγία Γραφή κάθε γράμμα, κάθε λέξη κάθε φωνή, κάθε σύμφωνο κάθε τόνος, κάθε κόμμα κάθε υπογεγραμμένη είναι πηγή ζωής για αυτόν Κύριε στείβε ο Κύριος δεν ακουνήσετε ούτε ένα τόνο σε αυτόν που θα κουνήσει μια κεραία ένα γιότα ένα γιώτα, γιώτα. Αγίμωνος Αυτόν που θα πάρει την κομμολάστηκα του σατανά να σβήνει λόγια Κυρίου Αγίμωνο θάνατος ένα κόμμα θάνατος Αυτός που ακούει το λόγο του Θεού και τηρεί τα προστάγματά του έχει τις ρίζες του στη ζωή διαβάζετε ψαλτή ψαλτή σας το ξαναπεί δεν ξέρω αν με ακούσατε ποτέ και αν πήγατε να το προμηθευτείτε να το πάρετε δεν ξέρω στο πρώτο ψαλμό πηγαίνετε στο πρώτο ψαλμό μακάριες τον γύρω σου και πορεύτη ας. τι λέει εκεί τρίτο τέταρτο στίχο και έστε, και έστε, ο Μακάριος, ο Άγιος Άνθρωπος, μοιάζει, λέει, με τι μοιάζει, και έστε, έστε, μοιάζει, με τι, ως το ξύλον, το παρά τα διεξόδους των υδάτων. Ο Άγιος Άνθρωπος που ακούει, λέει, το θέλημα του Θεού και το νόμο του, είναι, είναι σαν το δέντρο που είναι φυτευμένο, δίπλα εκεί που περνάνε τα νερά, τα ζωογόνα κι όλο ποτίζετε. Ζωή, ζωή, ζωή, ζωή, ζωή, ζωή, δεν θα πεθάνει ποτέ. Όσο ζωογονείσαι από το Λόγο του Κύριου, όσο τρέχεσαι από το Λόγο του Κυρίου, όσο ποτίζεσαι από το Λόγο του Κυρίου, όσο διαβάζεις την Αγία όσο μελεύεις, δεν θα ποτέ. Και θέλει το δέντρο αυτό το οποίο είναι φυτεμένο δίπλα εκεί που τρέχει το ποτάμι. Δεν πεθαίνει. Ενώ αντίθετα για παίζουμε εκείνο το τετράκι που είναι μακριά μέσα σε μια έρημο και έχει να βρέξει ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, τέσσερα χρόνια, πέντε χρόνια, έξι χρόνια. Τι θα κάνει, έφτασε. Ξερά. Ξεράφει Δεν υπάρχει Πού να φωτιστεί Ψάχνει Κατεβάζει ρίζες Κατεβάζει ρίζες κατε... Μέχρι πού να πάει Που έρθει, Πού να φτάσουν οι ρίζες τους Δεν έχει Δεν υπάρχει Ξεράφει και ο τόπος Αυτό λέει εδώ Πρόσταγμα Κυρίου Πηγή ζωής Πιταρχείς τα προστάγματα του Κυρίου Πιταρχείς τις εντολές του τηρείς το θέλημά του το Άγιο και εσύ και εγώ είμαστε εξαρτημένοι από τον Κύριο αν είσαι εξαρτημένος από τον Κύριο δεν θα κθάρεις ο τρόπος μου τη σάρκα και πήρα μου το αίμα έχει ζωή νεόνιων θα ζωή νεώνιον. Αυτός που τηρεί τους λόγους του Κυρίου έχει και αυτός ζωή είναι Ο άλλος πέθανε. Πρόσταγμα Κυρίου, πηγή ζωής. Βλέπεις δεν λέει ζωή. Λέει πηγή ζωής. Για να έρθουν οι χιλιαστές να μου το εξηγήσουν αυτό. Θέλουν να έρθουν οι χιλιαστές. Οι μάρτυρες του Ιεχωβά. Δεν ξέρω, παρακολουθείτε τι εκπομπέ, τα αντιερετικά πειράματα. Τα παρακολουθείτε, παρακολουθείτε, παρακολουθείτε. Τίποτα, κουνάτε κεφάλι. έτσι. Σα αρέσει η τηλεόραση, η λάμψη, πώ τη λένε Έχει εκεί να σα αρέσουν. Δεν σα αρέσουν τα αντιερετικά πειράματα. <συλίδευτε, στήκη> Διαβάζει, δια... βλέπει, βλέπει τα αντιερετικά πυρά. Εχθέ είχαμε μάθημα στα αντιερετικά <συλίδευτε, στήκη> Να μην εδώ να μου το εξηγείς, Τι σημαίνει ζωή και τι σημαίνει πηγή ζωής να τον ρωτήσω να με εξηγήσει τι σημαίνει πηγή ζωής πηγή ζωής σημαίνει τι ατελείοπη ζωή εονια ζωή πηγή δε, πηγή δε στερεύει μπράβο Ιωγιά για αυτό λέει, πηγή ζωής πηγή ζωή ζωή κάποια στιγμή μπορεί να τελειώσει ενώ εδώ είναι πηγή ζωής θα μου το εξηγήσει μας κάνουν τους φιλοσόφους, μας κάνουν τους μεγάλους και τρανούς ότι ξέρουν να φτιάξαν μια Αγία Γραφή διαβολογραφή, διαβολογραφή. Ούτε ο σατανάς τα δια... το να κάνει τέτοια πράγματα μέσα στην Αγία Γραφή. Πού να δείτε για αυτό σας δύο αυτές είχα μάθει ένα ολόκληρο πάνω σε αυτό το βιβλιαράκι. Το έχουν φτιάξει. Αυτοί δεν είναι, αυτοί δεν είναι μελετητές, αυτοί, αυτοί οι σατανιστές και χειρότεροι από του σοκαϊστέ πρόσταλμα κυρίου, πηγή ζωής. πηγή ζωής. μιλάει ο Κύριος. ακού το λόγο του Θεού, έχει ζωή νεώνιον. Έχει ζωή νεώνιον. Είδε τι λέει. Εκείνο λέει που ακούει του λόγου μου και τη αυτούς, λέει τι να τον ομοιάσω, όμοιο εστί λέει με που φτιάχνει το σπίτι του, λέει σε θεμέλια και έρχονται οι ποταμοί και πνέουν οι άνεμοι, αλλά εκείνο λέει το σπίτι δεν πέφτει γιατί είναι πάνω στηριγμένο στην πέτρα. Στην πέτρα. Ενώ εκείνος, λέει που δεν ακούει τα λόγια μου, μοιάζει με εκείνο λέει που πάνω ένα σπίτι και το φτιάχνει πάνω στην άμμο. Και τι θα γίνει η γιαγιά, άμα πέσει στην άμο το σπίτι, άμα φτιάξει την άμο, θα πέσει από μόνο. Περιμένει να έρθει ο αέρας, από μόνο θα πέσει. Περμένει να έρθει ο ποτάμι, να το ρίσει, θα πέσει. <Κι> Δε στέκει. Η άμμο συνεχώς κυλίεται, φεύγει. <Κι> Πρόσταγμα κυρίου πηγή ζωής και συνεχίζει ποι είδε εκκλίνειν εκ θανάτου. Ο λόγος λέει του Κυρίου σε κάνει αν τον, αν τον Σε κάνει να στρίβεις, να γνωρίζεις που πέφτει ο θάνατος, να γνωρίζεις που είναι η αμαρτία, που είναι το μυαλό σας? Γιατί περμαίνει να καλύψει όχι ο Τημόθεος, για να καταλάβεις ότι το καρναβάλι είναι αμαρτία? Γιατί περμαίνεις? Γιατί περμαίνει να καλύπηση όχι ο Τημόθεος, και να καταλάβεις ότι το ΑΦΑ το ΒΙΤΑ το γ το ΔΕΝΤΑ γιατί περμαίνει να γράψει το βιβλίο του με τα αμαρτήματα για να δεις και είναι τα αμαρτήματα Αν είχε αυτό που λέει εδώ το λόγο του κυρίου μέσα σου, ο ίδιος ο Λόγος του κυρίου θα σε κατεύθυνε και θα σου έλεγε: Πρόσεξε, αυτό μην το κάνει. Εδώ είναι αμαρτία. Πρόσεξε, το άλλο είναι αμαρτία. Πρόσεξε, εκείνο είναι αμαρτία. Πρόσεξε, το άλλο είναι αμαρτία. Εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο είναι αμαρτία. Και αυτό το λόγο εγώ. Αν πάτε, αν πάτε. Αν πάτε, γυμνάσματα σα βάζω με να ανοίγετε γραφή. Τι σα έχει πιάσει, σα έχει πιάσει, σας έχει δέσει ο διάβολο στα χέρια να μην θέλετε να ανοίξετε αγή γραφή. Τι, τι σατανάς είναι αυτό στην εποχή μα, δεν μπορώ να καταλάβω. Mm. Τι σατανά, τι δαιμόνια είναι αυτά. Mm. Κυριαρχικά mm. που τα άλλα γεωμανικά ο, ο δασκαλό μα. Κυριαρχικά δαιμόνια. Κυριαρχούν πλέον απάνω σα. Δεν σε αφήνουν να αποφασίσει τίποτα. Έτσι τα ονόμαζε. Τι λοιπόν στο σπίτι να είναι σε να δεις τι λέει εκεί στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου. Τι λέει στην πρώτη καθολική επιστολή του Ιωάννου, Τι λέει, ξέρεις τι λέει ε? Δεν έχει λέει ανάγκη να σε διδάξει κανεί ονείς δεν, δεν υπάρχει ανάγκη να αγκαρίζει ο Πατιμόδης Δεν υπάρχει ανάγκη να αγκαρίζει Γιατί Η Εκκλησία μας αδερφοί μου αναγκάστηκε να βάλει ιεροκήρυξης γιατί; Γιατί; Γιατί πέθαναν μέσα μας τα μυστήρια; Βαπτισμένοι είμαστε, σε βαπτισμένοι είμαστε. Χρισμένοι είμαστε, σε χρισμένοι είμαστε. Κοινωνιμένοι είμαστε, σε είμαστε. Δεν μπορώ να δεις και να χάνεις αμέσως τη διακυρωνία. Διακυρώνεις όχι σου, τα τα κ έτσι, έτσι θα πατήξει τη διακοινωνία μέσα σου. Τι λέει, το χρήσμα λέει που πήρατε. Λέει ο Άγιο Ιωάννη ο, ο Θεόλογο. Το χρήσμα λέει, το χρήσμα μένει μέσα σα. Μένει μέσα σου το χρήσμα που πήρε τότε μικρό παιδί εδώ και 50 χρόνια και 60 χρόνια και 70 χρόνια που σε έχρεσε ο Παμά. Το χρήσμα λέει μένει μέσα σου. Και τι. Αυτό το χρήσμα λέει, αυτό το χρήσμα διδάσκει εμά. Αυτό είναι ο δασκαλό που σου λέει: Τούτο είναι λάθο, το είναι σωστό. Κείνο πρέπει, κείνο δεν πρέπει. Κείνο είναι έτσι, εκείνο είναι καλό, το άλλο είναι κακό. Το αφήνετε να σου μιλάει το χρήσμα καθόλου. Μιλάει εκείνο το κακό με μέσα, μιλάει. Μιλάει το χρήσμα. Αλλά εσύ του λέει: Σκάσε, σκασμό! Θα κάνω ο Ότι μου λέει ο κόσμος, ότι μου λέει ο σατανάς, ότι μου λέει ο αυτός μου Τελείωσε. Δεν ακούω κανέναν. Γι' αυτό και θα είμαστε αναπολόγητοι η ημέρα κρίση. Γι' αυτό. Γιατί θα σου πει ο Κύριος είχες το χρίσμα. Είχες, είχες το χρίσμα. Είχες την Αγιογραφή. Ήρατε τι είπε στον πλούσιο ο Αβράμ. Όταν ο, ο πλούσιο είπε, στείλε λέει το λάζαρο κάτι στον κόσμο να πάνε να και να του πει αυτά που παθαίνω εγώ τώρα, τι είπε, Όχι, έχουν σημασία και του γνωστού. Έχω την αγγεγραφή, άμα θέλω πάνω να σπάω να διαβάσω. Έχει την γραφή. Και αφήστε αυτά τις σεχλαμάρες αυτέ, <κυρίζει> ήρθε κανείς από εκεί να μα τα πει. <κυρίζει> και να θα το πιστέψεις γιατί στην εποχή του Χριστού δεν ήρθε ο Λάζαρος δεν τους είπε τι τράβηξε; δεν ανέστη ο Υιός τη Χίρας του δεν ανέστη η εικόνη του Ιαΐρου δεν αναστήθηκαν τη, τη, τη, τη, τη Μεγάλη Παρασκευή τόσο πεθαμένοι από το, τα μνήματά τους βάζει και πιστέψανε άμα δεν το έχει σου, δεν πρόκειται να πιστέψεις και πεθαμένοι να αναστηθούν Είμαστε ο Θεός, είστε σοι λέει, είμαι ο Θεός και τον του κακούσει, ουδέε άντισε γναικρόνα να στήπιστήσονται. Σε κάνει λοιπόν ο λόγος του Κυρίου λέει, να εκκλίνεις από την αμαρτία, να την γνωρίζεις, να ξέρεις ποια είναι η αμαρτία. Σου λέει ο Κύριος, βλέπεις, τρέμει το φιλοκάρι σου, ετοιμάζεσαι να πα στο πάρτι, ετοιμάζεσαι να πα στο πάρτι, ετοιμάζεσαι να πά στο πάρτι, αλλά μέσα σου έχεις ενοχές. Κάτω σου. Ôχι, όχι όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Εσύ λες ναι, ναι, ναι, ναι θα πάω. Λοιπόν. Εκεί ο όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. όχι, όχι. εσυ λες το αντίθετο. Έλα. Και γι' αυτό είσαι σε ταραχή. Έτοιμο να πάω να ξεσαλώσεις. Έτοιμο να πάω να χορέψεις. Έτοιμο να πάω να προκαλέσεις. Έτοιμο να Φωνάζει το Πνεύμα του Άγιο για να μην έχεις μεθαύριο, αύριο μάλλον, στο Ευαγγέλιο, να μην έχεις απολογία. Τι να παρατοπείς. Αυτό που λέει ο Ιερός Χρισόστομος, ο απολογία, μη ωφελούσα τον Λαλούντα. Τότε θα κλάψεις, τι να απολογηθεί. Θα, θα λες, θα λες και δεν θα φελείς. Δεν θα φελείς. Τι να πανακάνει, τι να παναπει, τι να τι να Σε κάνει λοιπόν ο λόγος του κυρίου, λέει, να εκκλίνει, να φεύγει από την αμαρτία. Και δεν θα σα πω κάτι. Είμαι πικραμένος, πολύ πικραμένος. Νομίζετε πολλοί ότι εγώ έτσι φωνάζω γιατί ευχαριστήμαι πολύ στενοχωρημένο είμαι. Πολύ πικραμμένο. Δεν ξέρω, ο κύριος με έχει κάνει, δεν ξέρω, εγώ τα ζω τα κηρύγματα. Τα ζω, τα βιώνω, δεν ξέρω. Και γι' αυτό μου λένε πολλοί, όπω όπως λέει μιλά στο κηρύγμα, έτσι μιλάς και στις συντροφιές του, έτσι μιλά και τα κουβεντιάζεις μαζί μα. Έτσι γράφει κιόλα, Ότι λέει ένα χαρακτήρα, δεν πρόσεχε τα δεν με καταλάβεις. Δεν πειράζει. Με καταλαβαίνεις. Έτσι είμαι. Έτσι είμαι εγώ. Στενοχωρημένος. Είμαι πολύ βαριά στενοχωρημένος. Γιατί ξέρεις γιατί. Να σου πω γιατί. Διότι αδελφοί μου πεθάναμε και γελάμε. Γι' αυτό έχουμε πεθάνει και απολαμβάνουμε το ψυχικό μας θάνατο. Και οι φωνέ μου αυτές δεν αποσκοπούν σε τίποτα άλλο. Πας και ξυπνήσουμε, πας, πας. Πας και ακούσει, επιτρέψει ο Κύριος, ένας λόγος από αυτούς που ακούνται από τα άχλια και βρωμερά μου χείλη, ένας λόγος να φτάσει μέσα στις καρδίες σας. Να ξυπνήσει <συπνίσει> κάποια συνείδηση, να καταλάβει τι γίνεται, να καταλάβουμε που πάμε. Σου έχει βάλει ο Κύριος τι σου έχει βάλει μέσα σου Σου έχει βάλει μέσα σου Τον αόρατο δικαστή που λέει πάλι ο Χρυσόστομος Ο οποίος τι θα μου πει με χαύριο Δεν ήξερα Θα σου πει ο Κύριος το χρίσμα Η συνειδησή σου Το Πνεύμα το Άγιο Ήταν μέσα σου φώναζε Άστα παραμύθια Ήξερες και παραείξερες Ήξερε και παραείξερες έχει μέσα σου το πνεύμα του Άγιο που σε διδάσκει. Και το πνεύμα του Άγιο, πότε το πήρε, στο Άγιο χρήσμα. Τι σου είπε ο Παπα εκείνη την ώρα, Σφραγίζει δωρεά πνεύματο Αγίου. Σφραγίζει δωρεά Πνεύματος Αγίου. Αμύν Σφραγίζει δωρεά Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Σου γνωρίζω το πνεύμα του Άγιο, σου πει. σε σφραγίζω με το πνεύμα του Άγιο. Για να μην έχει να πει, ξέρει, δεν το ξέρα. Αυτό το πνεύμα λέει διδάσκει μας το πνεύμα που πήρατε με το χρήσμα σας διδάσκει τώρα. Είναι η συνειδησή σου αυτό το πνεύμα, η συνειδησή σου. Που εσύ τη φιμώνεις, της βουλώνεις το στόμα και λέω εγώ θα κάνω εκείνο που θέλω. Και παριστάγεις μετά και τον ανείξερο. Δεν το ξερα λέει. Δεν ήξερα εγώ. Δεν το άκουσα. Γιατί δεν το άκουσα, Κάτι μπορεί ο παπάς να μη στο πει ποτέ. Ετούτο τούτο το από εδώ δε μέσα δεν το ποτέ. Από εδώ μέσα δεν άκουσες τίποτα. Εδώ δεν σου πόναξε ποτέ η σύγκρισή σου. Και να πάμε και στον άλλο στίχο εν συντομία. Εν πολλώ αίχνη δόξα βασιλέως. Είναι σχήμα λόγου εδώ. Όπως λέει ο κάθε βασιλιάς δοξάζεται μέσα στο έθνος του, το έθνος του το αποδίδει τις τιμές. Εκείνο το έθνος τον γνωρίζει, εκείνο το δε έθνος τον ξέρει. Από εκεί περιμένει τον έπαινο, δεν περιμένει από ξένα έθνη. Πού να ξέρω ότι κάνει τώρα ο βασιλιάς της Σουηδίας και ο βασιλιάς της Νορβηγίας, που να ξέρω. το ξέρω, εγώ δεν το ξέρω εγώ ξέρω τι κάνει εδώ ο τι κάνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τι κάνει η εξωματική αντιπολίτευση αυτά ξέρω και ή τους δοξάδω ή τους κατακρινώ έτσι δεν είναι και αυτή η δόση που φαίνεται την ώρα που πάει να ψηφίσεις την ώρα που πάει να ψηφίσεις εκείνη την ώρα ή τιμάς, ή υποτιμάς ή εκτιμάς ή υποτιμάς Εδώ λοιπόν τι λέει, όπως λέει σε κάθε έθνος δοξάζεται ο βασιλιάς, ο κόσμος αναγνωρίζει την αξία του καθενός, του κάθε βασιλέως, εν δε λαού, συντριβεί την άστρο. Όταν όμως λέει ο λαός εκλείψει, τότε πέφτει και ο βασιλιάς. Είπα, σας είπα, αυτό ο στήκος είναι σχήμα λόγου σχήμα λόγου δεν πάω να τον εξηγήσω περισσότερο δεν έχει κάποιο νόημα ουσιαστικό θα μας παραβάλει το άλλο Σάββατο ακριβώς την ερμηνεία του σχήματος αυτού του λόγου που μας λέει εδώ είναι ένα σχήμα λόγου είναι ένα, μια μεταφορά που γίνεται εδώ ένα μεταφορικό, μεταφορικό σχήμα θα μας το ερμηνεύσει το ερχόμενο Σάββατο θυμηθείτε το λοιπόν θα σας το θυμίσω εγώ όταν λέει ένας, ένα έθνος τιμά τον βασιλιά, ο βασιλιάς δοξάζεται. Όταν όμως λέει ο λιγοστέψει ο λαός, τελειώσει ο λαός. Μίκρινε το έθνος. Τότε αναγκαστικά πάει να ισχύει και η δόξα του βασιλέως. Τότε και ο βασιλιάς είναι περίτως για τα σκουπίδια. Σβήστε τον και πετάξτε τον. Θα δούμε τι θέλει να πει και αυτό θα δούμε την ερχόμενη ομιλία μας το ερχόμενο Σάββατο. Μέχρι τότε ο Θεός να είναι μαζί μας. Αμήν.